έρχομαι αμέσως στο θέμα μου. Και θα θυμίσω σε όλους σας όπως κάνουμε πάντα αυτά τα οποία είπαμε το προηγούμενο Σάββατο και μάλιστα το προηγούμενο Σάββατο είχατε και είχαμε και αρκετές απουσίες. Πρέπει να τα λέμε που και που και αυτά για να δείτε ότι κάπου και το μάτι μου δουλεύει και μένα. Ίσα ίσα, για ένα λόγο παραπάνω, πρέπει να σας εδώ το Αγιο Ανδρέου. Δεν ξέρω τι είχατε, εδώ πέρα είναι άσχετο από εορτές εδώ ο χώρο. Και επομένως, δεν δικαιολογείστε. Όποιος θέλει, να πάει και στι γιορτές, να πάει μετά το κήρυγμα. Δεν θα θυσιάζουμε ποτέ το Λόγο του Θεού, χάρη των εορτών. Ο Λόγος του Θεού, και εδώ το λέω σοβαρά, μην νομίζετε ότι μιλώ μεταξύ αστείου και σοβαρού, μιλώ απολύτως σοβαρά, ο Λόγος του Θεού δεν θυσιάζεται ποτέ, όπως και η Εκκλησία δεν θυσιάζεται ποτέ. Δεν μπορείς να πεις γιατί εγώ το βράδυ είχα ξενύχτη, είχα πάει σε γάμο το πρωί, δεν πάω εκκλησία. Ποτέ δεν θα γίνει αυτό το ίδιο και για το Λόγο του Θεού είτε κύκλος λέγεται αυτό, είτε ομιλία είτε οτιδήποτε θα προγραμματίζουμε πάντοτε τις δουλειές μας υπάρχοντος πάντοτε του Λόγου του Θεού και της Εκκλησίας ο Κύριος ποτέ δεν θα μπαίνει στο περιθώριο ο Κύριος ποτέ δεν θα γίνεται δευτερεύον και δεν το λέω για μένα γιατί είναι δικό εγώ κάνω το κήρυγμα αυτό σας το λέω για κάθε λόγο Θεού που ακούτε από οποιοδήποτε στόμα είτε από κύκλους είτε από ομιλίε που πηγαίνετε γιατί φαντάζομαι δεν είναι μόνο η δική μου η ομιλία και κάπου άλλο θα πηγαίνετε ποτέ να μην θυσιάζετε το λόγο του Κυρίου γιατί δεν είναι ο Τιμόθεος ούτε είναι η Κυρία Τάδε η κυκλάρχησα ούτε ο Κυκλάρχης είναι ο Κύριος ομιλεί ο ίδιος ο Κύριος έρχομαι λοιπόν τώρα στη συνέχεια στο θέμα μου. Και είχαμε πει την περασμένη ομιλία μας το περασμένο Σάββατο λόγια πολύ σοβαρά, βεβαίως του Κυρίου τα λόγια είναι όλα σοβαρά αλλά εδώ ήταν ιδιαίτερος χαρακτηριστικά Και θυμάστε ότι ο Κύριος στα λόγια αυτά που ερμηνεύσαμε το περασμένο Σάββατο έκανε μία σύγκριση. Μας είπε πόσο θα ευεργετηθούν και θα ευλογηθούν αυτοί οι οποίοι θα παραμείνουν σταθερά δεμένοι από τον νόμο του και τη διδασκαλία του οι ευλαβείς άνθρωποι και ταυτόχρονα πόσο ζημιωμένοι θα βγουν αυτοί οι οποίοι παρεξέκλειναν από την πορεία προς τον ουρανό παρεξέκλειναν από τον νόμο του Θεού και από την διδαχή του Θεού και κυρίως εδώ ομιλεί και αυτό σας το διευκρίνησα και πρέπει να το ξαναδιευκρινίσω διότι ειδικά στις ημέρες μας υπάρχει η τάση που την ακούμε όλοι ότι σήμερα δεν μπορείς να πας με το σταυρό στο χέρι σήμερα δεν μπορείς να είσαι ορθό, σωστός χριστιανός σήμερα πρέπει οπωσδήποτε και οι χριστιανοί έτσι μας περνάνε στην καρδιά και στα αυτιά και οι χριστιανοί πρέπει και αυτοί να εκοσμικευτούν και οι χριστιανοί πρέπει να αλωτριωθούν και οι χριστιανοί πρέπει να μπλέξουν σε κομπίνες να μπλέξουν σε κλεψιές να μπλέξουν σε απατεωνές αν θέλουν να επιβιώσουν αυτό είναι το δίδαγμα το κήρυγμα της σημερινής εποχής και γι' αυτό βλέπετε και τα μέσα ενημέρωση, άλλοι άθεοι, τα έχουμε ξαναπεί. Τα λέω και τα ξαναλέω. Έχει βραχνιάσει το λαρίκι μου και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να τα λέω. Γι' αυτό θεωρούν, βλέπετε, αυτοί που κρατάνε τα μικρόφωνα στα χέρια τους γι' αυτό θεωρούν και το Ευαγγέλιο ουτοπία. Σου, λέω, σου λέει, εντάξει, καλά τα λέει, αλλά ποιο δεν γίνονται σήμερα αυτά τα πράγματα. Άντε, αφήστε τα φιλοσοφίε. Όχι, γίνονται γίνονται και υπάρχουν χριστιανοί οι οποίοι βαδίζουν κατά το Ευαγγέλιο το Ευαγγέλιο είναι πραγματοποιήσιμο αν δεν το εφαρμόσουμε δεν το εφαρμόζουμε γιατί δεν θέλουμε να το εφαρμόσουμε όχι διότι δεν μπορούμε και εδώ ακριβώς ο Κύριος ακούτε τι λέει θα σας τα επαναλάβω τα λόγια του όσον αν χρόνων άκακοι έχονται δικαιοσύνης ουκες κυνθίσονται <κυρίζει> δηλαδή όσο ο άκακος άνθρωπος, ο απονήρευτος, ο αγαθός θα λέγαμε σήμερα ο Χριστιανούλης ή θα το έλεγα διαφορετικά χωρίς να με παραξηγήσετε η Θεούσα που την κοροϊδεύει ο κόσμος σήμερα Όσο λοιπόν αυτός ο Θεούσος και αυτή η Θεούσα με την καλή έννοια της λέξεως μένει δεμένος από τη δικαιοσύνη του Θεού και ακολουθεί πιστά αυτό το οποίο ορίζει ο νόμος του Κυρίου ού και σχυνθίσονται. Δεν θα αφήσω εγώ λέει ο Κύριος να εντραπούν αυτοί οι άνθρωποι να τους λιδωρίσει ο κόσμος δεν θα το αφήσω είναι λόγος Κυρίου και άμα είναι λόγος Κυρίου αγαπητείς μου αδελφές και αγαπητοί μου αδελφοί άμα είναι λόγος Κυρίου να ξέρετε θα γίνει και γίνεται και αυτό το βιβλιαράκι εδώ που διαβάζουμε η Αγία Γραφή σας το έχω πει πολλές φορές έχει γραφεί εδώ και χιλιάδες χρόνια και βλέπετε ισχύει μέχρι σήμερα ο δίκαιο, ο άκακο, ουδέποτε εσχύνθηκε ουδέποτε εντράπηκε ουδέποτε τον άφησε ο Κύριος να κατεσχυνθεί αντίθετα κάποιοι άλλοι που θέλουν να πηγαίνουν πότε εδώ θε και πότε εκεί θε λίγο με τον Χριστό, λίγο με τον διάολο, λίγο με τον Χριστό, λίγο με τον Κόσμο λίγο εκεί να κοσμικεύουμε και λίγο αυτοί τα εδραπούν. Θα εντραπούν μά από τα παιδιά τους, μά από το συγγενολόγη τους, μά από τον κόσμο. Θα βρεθούν, θα το πει. Θα σε ελέγξει το παιδί σου. Το παιδί σου θα γίνει ο κριτής σου. Να το θυμάσαι αυτό που σου λέω. Γιατί η παράβαση που κάνεις θα στην κολλήσεις στα μούτρα. Και θα σου πει αυτά λέει το Ευαγγέλιο. Αυτά λέει το Ευαγγέλιο. Γιατί ξέρετε, ο άνθρωπος που είναι μακράν τη Εκκλησίας, μην νομήσετε ότι δεν ξέρει τον νόμο του Κυρίου. Πολλοί τον ξέρουν τον νόμο του Κυρίου και τον κρατάνε σαν, επιτρέψτε μου τη φράση, σαν το μανίκι τους, για να στον κολλήσουν στα μούτρα όταν θα τον παραβιάσεις. Και σου λέει, έτσι λέει το Ευαγγέλιο, έλα εδώ. έτσι λέει το Ευαγγέλιο. Ήδη τι λέει, που λέει ο, ο αείμνηστος ζητασκαλός μας, είναι Μάρτης και ο αδερφός ο Γεράσιμος, αν του το είχε ποτέ. Μα έλεγε λοιπόν ότι εκεί στην εργασία του που δούλευε στην πατραϊκή μου λέει για μένα ο καλύτερός μου φίλος ήταν ένας που θεωρητικά αν τον έβλεπε κανείς ήταν εχθρό μου Με παρακολούθαγε με το μικροσκόπιο και σε κάθε παράβαση ερχόταν και μου έλεγε «Καλόγερε» έτσι τον κρατών λέγανε «Καλόγερε αυτά λέει το Ευαγγέλιο» «Λέει το Ευαγγέλιο να οργίζεσαι» «Λέει το Ευαγγέλιο να θυμώνεις. έλα εδώ είχε μου λέει και την Αγία Γραφή αλλά σωστό είχε πει ποτέ είχε και την Αγία Γραφή, είχε και το πηδάλιο και του λέγε έλα εδώ, εγώ λέει μπορεί να κάνω παράβαση αλλά αυτά λέει το Ευαγγέλιο, εσύ που σοκύρικας; εσύ που μας κάνεις τον Άγιο, εσύ που μας κάνεις τον Καλό, έτσι λέει το Ευαγγέλιο αυτός μου λέει με διόρθωνε, για μένα ήταν ο καλύτερος μου φίλος να το θυμηθείτε λοιπόν αυτό ότι αυτές οι παραβάσεις ακόμα και αν σου φαίνονται μικρές ακόμα και αν θεωρείς ότι δεν είναι τίποτα ακόμα και αν θεωρείς ότι είμαστε στον 20ο αιώνα στον 21ο και πρέπει να μπούμε στο λούκι στο λούκι του κόσμου να το θυμηθείς θα έρθουν τα παιδιά σου πρώτα και θα σου τρύψουν την Αγία Γραφή στη Μούρη θα στην τρύψουν έτσι λέει το Ευαγγέλιο εσύ θεούσα εσύ, γι' αυτό σα κοροϊδεύουν γι' αυτό πέρασε η λέξη θεούσα σαν διακομωδιστική λέξη και διακομωδεί την πίστη του Χριστού γιατί αυτές οι θεούσες μπαίνουν στην εκκλησία δείτε κάνουν τους μεγάλους σταυρούς και βγαίνουν έξω και αρχίζει το κουτσομπολιό αρχίζει την κατάκριση αρχίζουν να εμβριάζουν, τσακωνούνται για μια καρέκλα με στην εκκλησία μπορεί να παίξουν τις μουνιές και τις καρπαζιές και έρχεται ο άλλο και σου λέει αυτά λέτε Βακέλιο, έλα εδώ εσύ, θεούσα που, μέχρι που μου κανες στούμπες χάμω και μου κανες μετάνιες βαθιές έτσι λέει το Ευαγγέλιο έτσι λέει το Ευαγγέλιο έλα εδώ εσύ, κυρία έτσι λέει το Ευαγγέλιο που μου κάνεις τον κύκλο που μου κάνεις ο σούλα; έτσι λέει το Ευαγγέλιο να βαφόμαστε, να φτιαχνόμαστε τα παιδιά μας να είναι έτσι με παντελόνια, με μίνι θα σε κολλήσει στον τοίχο θα σου τρύψει στο επαναλαμβάνω γιατί είδες τι λέει θα το τη παρακάτω τώρα δεν σας το διάβασα ακόμα λέει οι δίκαιοι δεν θα εντραπούν γιατί ο δίκαιος το εφαρμόζει το Ευαγγέλιο ο δίκαιος το εφαρμόζει το Ευαγγέλιο ζει κατά το Ευαγγέλιο και έτσι ποτέ δεν θα βρεθεί κάποιος που έλα εδώ ρε απαταιών, ψεύτη, έλα εδώ τι έχεις να εγώ με τη βοήθεια του Θεού το τηρώ το Ευαγγέλιο, προσπαθώ να το εφαρμόσω. ό,τι περνάει από το χέρι μου το κάνω το κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου γι' αυτό ο δίκαιος δεν θα τον αφήσει ο Κύριος να κατεσχυνθεί ο δίκαιος θα έχει πάντα τον επάνω λόγο πάντα θα είναι πάντα σε θέση να ελέγχει και ποτέ να ελέγχεται άκου λοιπόν τι λέει παρακάτω γιατί σας είπα εδώ κάνει σύγκριση την είδαμε την περασμένη ομιλία μας οι δε άφρονες κοίτα πως τους ονομάζει άμυαλους άφρον είναι ο άμυαλος είναι ο αντίθετο του ευσεβούς ο άφρον, είναι ο ασεβής θα το δούμε και παρακάτω οι άφρονες τις ύβρεωσόντες επιθυμητέ αυτοί οι οποίοι επιθυμούν να, να υβρίζουν τον Θεό να έρχονται σε κόντρες με τον νόμο του Θεού να παραβιάζουν τον νόμο του Θεού ασεβείς γεννόμενοι βλέπεις άλλος ο ευσεβή, άλλος ο ασεβής, ασεβής. και σας είπα υπάρχει και μία διάκριση εδώ άλλο αμαρτωλός, άλλο ασεβής. ο αμαρτωλός είναι αυτός που πέφτει και μετά λέει Θεέ μου με πάει τρέξει το πνευματικό, παπούλι έπεσα, έπεσα με διάβασέ μου μια ευχή, το φέρω βαρέω. είναι βαριά η συνειδησή μου εδώ ο ασεβής όμως είναι άλλο ο, ασε... ο ασεβής είναι αυτός που γελάει αμαρτάνει, γελάει, κοροϊδεύει, εμπέζει παραβιάζει ηρωνεύεται, περιφρονεί την Αγία Γραφή αυτός είναι ο ασεβής που λέτε βαριέσαι, άσε μέρα τι λέει η Αγία Γραφή, α είμαστε στον 20 αιώνα είμαστε στο 21ο αιώνα, ποια Αγία Γραφή μου λες ποιος Χριστός ο Χριστός να μπει με τα κορίτσια να μπαίνουν στην εκκλησία με τα σόρτς έτσι θα σου πει δεν λέει έτσι το Ευαγγέλιο μα το είπε ο Χριστόδουλος δεν με νοιάζει τι είπε ο Χριστόδουλος δεν με νοιάζει εγώ δεν πιστεύω στον Χριστόδουλος στον Χριστό πιστεύω για μένα Θεός δεν είναι ο Χριστόδουλος Θεός μου είναι ο Χριστός ασεβής γενόμενοι εμείς εις ανέστησιν τι σημαίνει εμείς εις ανέστησιν σας το εξήγησα δεν θέλουν να ακούνε πλέον για Χριστό είδατε στα κανάλια αυτό έλεγα το πρωί με τον πατέρα μου είχαμε βάλει εκεί την τηλεόραση κάτι να δούμε η φύση, η φύση και η φύση και η φύση και η φύση και η φύση και η φύση, η φύση έδωσε η φύση στόλισε η φύση, μορφώσε η φύση, η φύση. Μα μου λέει, να μην λέει μια κουβέντα. Πού κατατήσαμε. Πού κατατήσαμε. Η φύση έδωσε η φύση ο μόφηλε, η φύση στόλισε η φύση αναχέτησε, η φύση βρέχει, η φύση καταστρέφει, η φύση ζωγωνική κάτσε. Η φύση, όλα η φύση, τι είναι αυτή η φύση λοιπόν Για να μην βγει η λέξη Ο Θεός Ο Θεός Ο Κύριος Ο Κουμανταδόρος του Σύμπαντος Να μην βγει αυτή η λέξη Γιατί Γιατί εμίσης ανέστηση Γιατί δεν θέλουν να ακούνε Δεν θέλουν να βλέπουν Δεν θέλουν να αισθάνονται Ακούνε Θεό και βουλώνουν τα αυτιά του. Να μην ακούνε Θεό Εμεί ει ανέστηση μην του μιλήσει για Θεό, μην του μιλά για Παράδεισο, μην του μιλά για Κόλαση, μην του μιλάς για Παναγία. Οτιδήποτε άλλο είναι πρόθυμοι να το ακούσουν. Και όπω είπα σε ένα άλλο κίνημα, θα σου το πω και εσά. Θα σου το πω και εσά. Έρχονται πολλοί άνθρωποι και εξομολογούνται. Ακούτε, να δείτε τι σημαίνει εμεί ει ανέστηση. Έρχονται πολλοί άνθρωποι και εξομολογούνται. Τι μου λένε, γυναίκε και άντρε. Φεύγει ο άντρας μου από το σπίτι Λέω κι εγώ βρήκα την ευκαιρία να γονατίσω να κάνω λίγο προσευχή Προσευγή να κάνω. Κακό είναι. Όχι. Έρχεται ο άντρας μου. Ανοίγει την πόρτα. Με βλέπει μέσα. Πω... Τι γίνεται. Επανάσταση μου λέει η παπύρη. Επανάσταση. Σπάει. Γκρεμίζει. Πετάει. Καρέκλες, Στραπέζια. Από εδώ. Από εκεί. Λαμβόγια λόγια. Μα τι του είπες τίποτα. Τίποτα. Τίποτα, μη είδε μόνο που είμαι προγωνατιστή και προσευχόμουν. Δαιμόνιο. Εμείς η σαν αίσθηση, να μην τον δουν τον άλλο να μιλάει, όχι να, να προσεύχεται, τίποτα. Ούτε να προσευχηθεί, μα να τον δω, δεν, δεν σου παρεχεί χριστιανένα να προσευχηθείς και εσύ. Άσε με να κάνω τη δουλεία μου. Σε πειράζω, σε νοχλώ, το σταυρό μου κάνω, διαβάζω Αγία Γραφή, σε πειράζω, σε νοχλώ. Όχι να μην διαβάσεις Δαιμόνιο, Δαιμόνιο. Εμίσεις Ανέστηση Όχι μόνο να μην το τηρήσουν οι ίδιοι Αλλά ούτε και να τον δουν τον άλλον Να ποιος είναι ο Ασεβής Να ποιος είναι ο Ασεβής Δεν τα Άγια Αυτό που κάνω για τις ταυτότητες επάνω Να μην το βλέπουν γραμμένο τον ορθόδοξο. Όχι όχι και όταν να θυμάστε εκείνο το χιλόμικρον χριστιανός ορθόδοξος να το βάζουμε στην υπογραφή μας Όχι ούτε και εκείνο Όχι να μην το βλέπουμε <Κι> Να μην φαίνεται <Κι> Να μην ακούμε τέτοιες λέξεις Δαιμόνιο Μόνο ο διάολος, μόνο ο διάολος Φρύτη και τρέμει μη καθορά να την δύναμη Επειδή δεν αντέχει να ακούει το όνομα του Χριστού Της Παναγίας, των Αγίων, του Σταυρού Μόνο ο αυτή είναι η εξομοιωμένη με τον διάβολο, να μην ακούσει τίποτα απολύτως, μίλα του για οτιδήποτε άλλο εκτός από, από Χριστό, από Παναγία. Έχω ένα, έχω ένα πνευματικό παιδί το οποίο εσκάτος έχει έρθει, ήταν παλιά στην αμαρτία, και ο άνθρωπος ας πούμε ήταν η γυναίκα του, λίγο κοσμικιά, Χριστιανή, ας την πούμε έτσι Χριστιανή. τον έβλεπε εγγύρναγε χαρτιά αυτά το ένα το άλλο εκεί μεθούσε γύρναγε ξενύχτα και έκανε έφτιανε όσο μπορούσε αυτή να τον τραβήξει κοντά της τώρα που μπήκε στην εκκλησία μάχη ξέρεις τι σημαίνει μάχη ξέρεις τι σημαίνει μάχη ξέρεις τι σημαίνει μάχη μάχη πόλεμο εγώ είπα λέει να γυρίσεις αλλά όχι να γίνει να μου γίνεις και έτσι", λέει. Όπως τον ήθελε αυτή δηλαδή, όχι όπω τον θέλει ο Χριστός. Όχι! Όπως τον ήθελε αυτή. Όχι λέει να μου γίνει και έτσι. Α, τι έγινε. Στην εκκλησία με φώναζε μια, χρο... μια, μια ζωή, να πω στην εκκλησία. Κάποτε ευδόκησε ο Κύριος και μετανόησα και μπήκα. Τι θες τώρα επιτέλους. Όχι να μην είσαι έτσι. Δαιμόνιο, ξέρει τι σημαίνει δαιμόνιο. Ξέρεις τι σημαίνει δαιμόνιο, δεν ξέρεις περί δαιμονίων. Δεν ξέρεις τι σημαίνει δεν μπορεί. Εμείς οι σαν αίσθηση, να μην ακούνε, να μην βλέπουν, να μην αισθάνονται Χριστό, τίποτα. Και τι λέει παρακάτω για να κλείσουμε την επανάληψη. Εδώ, εδώ, εδώ. του έχει ο Κύριος του κρατάει εδώ. Και υπεύθυνοι εγένοντο ελέγχης. Για ό,τι σας συμβεί λέει ο Κύριος, για ό,τι του συμβεί, μη μου ζητήσετε ευθύνε έτσι λέει ο Κύριος του Σασευή για ό,τι σα συμβεί. Μην έρθει να μου πείτε εσύ Η υπεύθυνο εσύ. Εσύ με την ξέρω και σου. Εσύ με την κακοκεφαλιά σου. Εσύ που δεν ήθελες ποτέ να ακούσει Ευαγγέλιο. Ό,τι σου συμβεί, μην έρθεις να ζητήσει από τον Χριστό το λόγο. Μην ψάξει να βρει άλλου η υπεύθυνος είσαι εσύ, υπεύθυνη το ελέγχης για ό,τι σου συμβεί, για ό,τι κακό σου συμβεί και αν σου συμβεί κακό διότι είπαμε μόλις προ λίγων κηρυγμάτων ότι το κάθε αμάρτημα επισύρει και τις συνέπειες δεν είναι μόνο η πορνεία που την έκανες και γελάς έχει και συνέχεια η πορνεία έχει και συνέχεια Μπορείς σε 10 χρόνια, μπορείς σε 20 χρόνια, μπορείς σε 30 χρόνια. Θα τυφάς την κακω... κατακεφαλιά. Θα τυφάς. Άμα μείνει αμετανόητος, θα τυφάς. Έκανε έκτρωση. Το κουκούλωσες, νομίζεις δεν φαίνεται. Δεν το μάθε κανεί Θα τυφάς την κεφαλιά σου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί το κάθε αμάρτημα έχει τις συνέπειες του. Έχει τις συνέπειες του για τις οποίες θα κληθείς να πληρώσεις και θα πληρώσουν όλοι αυτή η ασεβία. τώρα πάμε σε άλλα πράγματα πάμε σε άλλα πράγματα τώρα, σκληρά βλέπετε ο Κύριος είναι πατέρας και όπως ο πατέρας και η μάνα είδε μερικέ φορές Χρησιμοποιούν το χάδι, αλλά μαρκε φορέ χρησιμοποιούν και το χαστούκι. Μην κοιτάτε σήμερα που τα παιδιά βαράνε του γονεί, παλιά που υπήρχε τάξη μέσα στα σπίτια, έπεφτε η καρπαζιά σύννεφο, γι' αυτό βγαίνα και καλά παιδιά. Γι' αυτό βγαίνα και καλά παιδιά. Σήμερα έχει όλα θυρία γιατί? γιατί απαγορεύεται, λέει, απαγορεύεται ο γονιός να βαρέσει χαστούκι, απαγορεύεται. Όλα θυρία έχουν γίνει. Κυρία έχουν κάτι στο σβέρκο στον σβέρκο των γονιών και να πάνε πώς πάει ο ονειλάτης πώς πάει αυτός που καβαλάει το γαϊδούρι και το άλογο πώς πάει έτσι, έτσι τους πάνε τους γονείς με τα χαλινάρια, όπου του θα «Το σταμάτα, σταμάτα, όπου του λέει φύγε, φύγε τώρα δεν κουματάρουν οι γονείς στα σπίτια τα παιδιά τα παιδιά έλα λοιπόν να δεις τώρα τι λέει ο Κύριος εδώ, εδώ Αγία Γραφή διαβάζομαι Αγία Γραφή που έπρεπε αυτή τη στιγμή να είμαστε γονατιστοί και να ακούμε το λόγο του Κυρίου. Όχι καθιστεί. Γονατιστοί έπρεπε να είμαστε. Ιδού προήσομαι ημίν εμείς πνοείς ρίσιν, διδάξοδε ημάς των εμών λόγων. Τι λέει εδώ. Σας φωνάζω λέει ο Κύριος. Εγώ σας ομιλώ. Εγώ. Εγώ. Εγώ ο Θεός μιλάω. Είδε πώ το παιδί σου, Ρε με προσέχεις. Εγώ ο πατέρα σου είμαι. Ο πατέρα σου μιλάει, η μάνα σου μιλάει. Εδώ σου μιλάει ο κυριος Και αυτό γιατί το λέει. Πρώτον, για να μην νομίσει, σου περάσει κανένα διαβολικό λογισμό από το μυαλό σου και πει, Έλα μου, ο Σολομόν τα έγραψε κανένα, ποιο θεό ποιος Θεός Σολομώντας τα έγραψε έτσι δεν λέει Παριμίες Σολομώντας Σολομώντα είναι δεν μιλάει ο Σολομών ο Σολομών γράφει άλλος του μιλάει ο Σολομώντας είναι ο συγγραφέα, άλλος υπαγορεύει και του λέει τι θα γράψει και άκου τι λέει εδώ σα το ξαναδιαβάζω «Ηδού προήσω με ημίν εμείς πνοείς ρίσιν» Σου λέω αυτό που βγαίνει από την καρδιά μου λέει ο κύριο. Σου λέω την αλήθεια που σας είπα αυτή τη στιγμή πρέπει να είμαστε όρθιοι όρθιοι να... ή τουλάχιστον όρθιοι για να μην μπορώ να τηστεί, όταν ακούμε το Λόγο του Κυρίου Εγώ σου μιλάω, πρόσεξε λέει ο Κύριος εγώ και ξέρεις γιατί το λέει αυτό και για ένα άλλο λόγο διότι ό,τι πει ο Κύριος είναι η αλήθεια ό,τι πει ο Κύριος είναι η αλήθεια δεν παίρνει δεν παίρνει αμφιβολίες αμφισβητήσεις, ξέρω εγώ έτσι να είναι μήπως είναι αλλιώτικα, μήπως ο Θεός τα παραλέει λίγο εδώ δεν τα παραλέει είναι η ακρίβεια αυτό που οπωσδήποτε θα συμβεί και συμβαίνει και συμβαίνει δείξτε μου έναν ασεβή που δεν πλήρωσε την ασεβία του δείξτε μου, δείξτε μου. τους βλέπει εδώ και χασκογελάνε και γυρνάνε και κοροϊδεύουνε άστος αυτούς, αυτοί θα την πληρώσουν αργότερα αργότερα, έλα να πάρουμε τους παλαιούς ασεβείς τους παλαιούς ασεβείς έλα να δεις πως πληρώσανε για να δεις ότι ο λόγος του Κυρίου είναι αληθινός πέρα για πέρα σου φωνάζω λέει Και το λέει και για ένα ακόμα λόγο Για να μην μπει μετά Ξέρω εγώ δεν το ξέρα μωρέ παιδί μου Δεν μου είπε κανείς τίποτα Δεν μου το είπανε Χριστέ μου τι είναι αυτά τα πράγματα εγώ δεν τα ξέρα Φωνάζω Λέει ο κύριος Εμείς πνοείς ρίσσιν Σου λέω αυτό που βγαίνει Να πω τη φράση Ας με συγχωρέσαι Γκαρίζω Σου γκαρίζω Σου φωνάζω Πόνεσε το λαρίνκι μου σου φωνάζω. Ξύπνα, ξύπνα, ξύπνα, ξύπνα. Όχι. Λοιπόν, παρακάτω. Σε διδάσκω, εγώ σε διδάσκω. Θυμάστε τι είπες στους μαθητές του κάποτε. Μη κληθείτε λέει διδάσκαλοι και καθηγητές. Είσαι στήν ο και καθηγητή. Ο Χριστός, ένας δάσκαλος υπάρχει. Και αυτός ο αφεντηδάσκαλος εδώ μας μιλάει. Διδάξονται οι Εγώ θα σας διδάξω. Των εμών λόγων. Δεν είναι του τιμόνθεου τα λόγια. Ο τιμόνθες είναι αυστηρό. Θυμάσαστε, ε! Τα θυμόσαστε. Ο τιμόνθες είναι αυθυρός. Εγώ δεν ξαναπάω. Εγώ δεν ξαναπάω. Εγώ θα φύγω. Είπε για τα μαλλιά. Είπε για τα νύχια. Εγώ δεν ξαναπάω. Δεν ξαναπα. Σκοτίστηκα κι εγώ. Ξέρεις αυτό. Θα τα βάψω μαύρα. Πιο μαύρα από ότι είναι. Δεν θα έρθεις, μην έρθεις ποτέ σου και να μην έρθεις σκοτίστηκα θα χαλάσω εγώ το Ευαγγέλιο για να μου εσύ να ακούς αυτά που σε αρέσουν δεν είναι του, του, του τιμόθεού τα το ακούς το ακούς τι λέει εδώ, το πρόσεξες εδώ διδάξονται εμάς των αιμών λόγων των αιμών λόγων ο Χριστός λέει αυτά που σας λέω είναι δικά μου λόγια δεν είναι του τιμόθεου. ο τιμώ Θεός μεταφέρει και προσπαθώ βλέπετε με πόση συνέπεια τουλάχιστον σε αυτό δεν έχει να με κατηγορήσει κανείς με πόση συνέπεια προσπαθώ να ημακρυβείς επάνω στα λόγια του Κυρίου δεν με νοιάζει δύο να μείνουν να, δεν, δεν έχω εδώ πέρα τον οδηγό που πάμε σε μερικά χωριά που μιλώ μερικές φορές ερχόνται πέντε έξι έξι κήρυγμα καθίστε θα τα πούμε περιμένετε. δεν με νοιάζει δεν με νοιάζει, δεν με ενδιαφέρει. 6 ε, 6-6 η καμπάνα βάρεσε, βάρεσε. Ας, όποιος θέλει, δεν με στενοχωράει. Τα συνήθισα πλέον αυτά. <κυρίζει> Διδάξονται οι μας των εμών λόγων, προσέξτε τώρα, σας λέω δικά μου λόγια λέει ο Κύριος. δώστε τα αυτιά σας. Πω, πω, πω. Τι λέει παρακάτω, Τι λέει, Φρίξατε αδελφοί Φρίξατε. Εγώ θα σα τα διαβάσω. Άμα κάνω λάθο, διορτώστε, Μα γίνει καμιά γραμματισμένη εδώ πέρα και ξέρει αρχαία. Και μου πει παπούλια, με καταγγείλετε. Εγώ σα το λέω ειλικρινά. Επειδή εκάλουν και όχι πηκούσατε, Επειδή λέει, Σα φωνάζω και δεν με ακούτε. Και εξέτεινα λόγου και ού προσήχετε. και επειδή λέει εξέτεινα λόγους αυτο που είπαμε προηγούμενος καρίζω, σας φωνάζω σας φωνάζω εξέτεινα φωνάζω φωνάζω και με γράφετε στα παλιά σας τα παπούτσια κατά το κενό του mm -hmm. και όχι μόνο αυτό το χειρότερο το κάνουμε εμείς σήμερα το κάνουμε κακομοίρες μου το κάνουμε και κακομοιροί μου το κάνουμε αυτό που θα ακούσετε εδώ αλλά ακύρου! Επειείτε, εμά βουλά. Δεν φτάνει που δεν τηρείτε αυτά που σα λέω, αλλά ακυρώνετε, λέει και τα λόγια μου. Είδε τι λέτε, ε, στα τραπέζια εκεί, τώρα σαρακοστή φάτε όλοι μου αρέσει τώρα, γιορτίνε σήμερα, άσε τι λένε παπάδε. Ακυρώνει τι, ακυρώνει την βουλήν του Θεού. Επειείτε, εμά εμάς, ε, ε, ε, εμάς ε, ε, πώ λέει. Εμάς βουλάς. Ακυρώνεται το λόγο. Δεν φτάνει που δεν το κάνετε. Λέτε ότι δεν αξίζει κιόλας. Και το πετάτε κιόλας. Αντί να πεις ότι δεν μπορώ, δεν θέλω. Δεν θέλω να το κάνω. Λες δεν ισχύει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λες δεν ισχύει. Είναι για πέταμα αυτό. Είναι για πέταμα η Αγία Γραφή. Είναι για πέταμα. Τις δε ου προσέχετε και όταν σας φωνάζω λέει και σας ελέγχω δεν με προσέχετε με γράφετε στα παλιά σας τα φαπούτσα λέει ο Κύριος και έτσι δεν κάνουμε έτσι δεν κάνουμε όταν στρίβεις την πλάτη στο Ευαγγέλιο, όταν στρίβεις την πλάτη στο Λόγο του Θεού τι είναι αυτό το γράφει. το γράφει στα παλιά σας τα φαπούτσα άκου λοιπόν τι λέει τι γαρούν καγό τη μετέρα απολύα επιγελάσουμε. όταν θα σας βλέπω λέει να καταστρέφεστε λέει ο Κύριος εγώ θα γελάω θα μου πείτε κακός ο Θεός μην βλαστιμά. θα μου πείτε επιτρέπεται ο Θεός να γελάει με την καταστροφή του ανθρώπου μην κρίνησε το Θεό άλλο ερώτημα πρέπει να κάνεις Επιτρέπεται ο άνθρωπος μετά από τόσε παρενέσεις, επιτρέπεται ο άνθρωπος να επιμένει στη βλασφημία του και στην ύβρη του κατά του Θεού. Ο Κύριος εδώ ακριβώς το κάνει για να μας συγκλονίσει. Θα σας βλέπω να κεγώστε και θα γελάω, όπως το έκανε στα Σόδομα και τα Γόμωνα. Του φώναξε μια, του φώναξε δυο, του φώναξε τρεις, τέσσερι, πέντε. Φωνάζει ο, ο Αβραάμ από κάτω, κύριε, μην με μη καταστρέψει την πόλη. Ναι, αυτοί γελάγανε. Γελάγανε. Γελάτε εσείς, θα γελάσω και εγώ, λέει ο Κι εγώ που θα γελάσω θα είμαι ο τελευταίο. Και ο τελευταίο γελάει καλύτερα. Ο τελευταίο γελάει καλύτερα. Καγό τη μετέρα απολύα επιγελάσομαι όταν θα σας βλέπω να αρρωσταίνετε και να παθαίνετε καρκίνους εγώ θα γελάω λέει ο Κύριος γιατί δεν με ακούσατε σας φώναζα στεντόρια τη φωνή ούρλιαζα ούρλιαζα γελάγες, το, θυμάσαι, το, θυμάσαι, το θυμάσαι όταν θα σε βρει η συμφορά και θα πεθάνει το παιδί σου μη σηκώνησετε στι είπε Υπεύθυνοι Αγίανον το ελέγχει. Μη σηκώει τα χέρια σου που είδα κάποτε σε κάποια κηδεία σήκωνε μια μάλα τα χέρια τη και μου τον ουρανό. Μη τα χέρια σου να μου τζόνει τον ουρανό. Τα μούτρα σου να μου τζόνει. Τα μούτρα σου να μου τζόνει. Βλέπετε πόσο σκληρό είναι ο λόγο του κυρίου. Αφού δεν ακούσουμε το χάδι, αφού δεν ακούσουμε την αγκαλιά που σου ανοίγει, αφού τον γράφει στα παλιά στα βούτσα και το αυτή θα σου τραβήξει αλλά και θα σου μιλήσει με σκληρά λόγια δεν θέλεις πολύ καλά δεν θέλεις. τσινάς σαν το γαϊδούρι ωραία λοιπόν, όταν θα έρθει η ώρα και εσύ θα κλέ, ο Θεός θα γελάει όταν θα έρθει η ώρα και εσύ θα καταστρέφεσαι ο κύριο θα γελάει εγώ δεν αλλάζω τα λόγια Του Ούτε εγώ θα ερμηνεύσω γιατί το λέει αυτό ο Κύριος. Όχι. Σας το ερμηνεύω όπως ακριβώς το γράφει. Αν κάποιο ξέρει αρχαία να με διορθώσει. Τι γαρούν καγό, τι μετέρα απόλία επιγελάσω με. Θα γελάσω, θα γελάσω, θα γελάσω, θα χαρώ πολύ όταν θα σας δω να καταστρέψετε. Δεν σε συγκινεί ούτε και αυτό. Άκου mm. και το παρακάτω. Καταχαρούμε. Ποιο ξέρει αρκεί, ξέρει κανεί. Τι σημαίνει καταχαρούμε. Θα χαρώ με όλη μου την καρδιά. Καταχαρούμε. Θα γελάσουν και τα μουστάκια μου. Θα χαρώ μέσα από το λοκάρδι μου. Καταχαρούμε δε η νίκα έρχεται η μήν πόλευρος όταν θα έρθει όλεθρο, όταν θα έρθει η λευρος είδατε δηλαδή τι γίνεται πάντα είδατε ε? η Κατερίνη λέει επάνω έγινε, έγινε θάλασσα φούσκωσε η θάλασσα και η Κατερίνη όλη έγινε θάλασσα η πόλη αυτή παραθαλάσσια νομίζετε ότι μόνο εκείνη είναι η αμαρτωλή εμείς είμαστε οι Άγιοι έτσι νομίζετε Κάποιος Ένας Άγιος που έφτιαξε αυτή την αίθουσα Είχε πει κάποτε Ότι μην απορίσουν οι πατρινοί Όταν θα δουν Τον ομπλό ακροτήριο Τον ομπλό ακροτήριο Στην Κατερίνη Έδειξε ο Κύριος τα δείγματα Στον Κηφισό τα δείχνει είδε αλλού Χαλάζει, αποκαλυπτικό, σαν ταλαντιέα, χαλάζει σαν μπουρτοκάλι. Έσπασε κεφάλια, έσπασε κεραμίδια, σε ζωντανά, έσπασε τα βαμπρή ζώνων των αυτοκινήτων, δεν έμεινε τίποτα. Τίποτα, έτσι συγκινιόμαστε, έτσι. Δεν είμαστε, εμείς είμαστε πατρινοί, μας αγαπάει ο Θεός εμάς. Περμένετε. Περμένετε. Περμένετε καν την υπομονή, μόνο σας συμβουλεύω, σαν πνευματικός σας μην κοιμάστε με αυτό το πλευρό. Μην κοιμάστε με αυτό το πλευρό. Θυμάστε τι είπε ο Κύριος, λέει νομίζετε ότι μόνο αυτή λέει, που έπεσε ο πύργος του Σιλοάμ και τους πλάκωσε αυτή 18, μόνο αυτή ήταν αμαρτωλή. Πάντες ομοίως απολείστε. Δεν διαβάζετε η Αν τη διαβάζετε όμως θα την ξέρατε. Πάντες ομοίως απολείστε. Αυτά είναι κουδούνια για μας του πατρίνους που ετοιμάζουν πάλι καρναβάλια κάτω. Πάντων πάλι καρναβάλια. Αυτά είναι κουδούνια. καμπάνες. Πάντες ομοίως απολείστε. Τα ίδια σας περιμένουν. Και ο πατραϊκό θα φουσκώσει και ο σεισμό που έγινε κάτω στη, στον Παρθολομιό που τα ισοπαίδωσε θα γίνει εδώ όχι 5,8 70 και 80 και δεν θα μείνει λύθος επιλύθου και τότε λέει καταχαρούμε εκεί τον φτάσαμε το Θεό εκεί τον φτάσαμε το Θεό τον δημιουργό μας τον Πατέρα μας να χαίρεται με την καταστροφή μας ένεκα της σκληρότητα της καρδιά μας που δεν θέλουμε να ακούσουμε τίποτα τίποτα τίποτα δεν θέλουμε να μας μιλήσει κανείς τίποτα για Θεό, ποιο Θεός, δεν υπάρχει Θεός Ποιο Θεός θα πληρώσεις λέει ο Κύριος θα έρθει η ώρα που αυτά θα σου βγουν ξυνά. τα γέλια αυτά τα υποκριτικά, τα ψεύτικα γέλια αυτά με τα οποία λιδωρείς και εμπέζεις το νόμο του Κυρίου αυτά θα τα πληρώσεις θα τα πληρώσεις με τόχο και επιτόκιο, θα τα πληρώσεις με τόχο και επιτόκιο. <Κι> αυτά που έλεγες δεν πειράζει δεν είναι τίποτα, δεν τα λέει έτσι ο Θεός Τον παπάδων τον θα αρπεί η ώρα και θα θυμηθείς τις πικρές του τις θα έρθει η ώρα που θα δείξει ο Κύριος και τότε μην ζητήσεις το Λόγο από τον Κύριο Δεν πεις γιατί Το γιατί θα το ζητήσεις τον εαυτό σου Θα πεις γιατί τα παθαίνω αυτά Γιατί ασέβησα απέναντι στο Θεό Γιατί Γιατί είμαι δράσφημος απέναντι στον Θεό Αν το ξαναδιαβάσουμε το κομμάτι και θα το διαβάσω μάλλον δεν θα το διαβάσω το κείμενο σας το διάβασα τώρα θα σας το πω ερμηνεύοντας επειδή σας καλούσα και δεν με ακούγατε και φώναζα δυνατά και δεν με προσέχατε αλλά τον νόμο μου τον ακυρώνατε και τον πετάγατε στα σκουπίδια και όταν σας φώναζα και σας έλεγχα δεν προσέχατε. Ε, λοιπόν, και εγώ στην καταστροφή σας θα γελάω. Ε, λοιπόν, θα χαρώ πάρα πολύ όταν θα έρχεται εναντίον σας η καταστροφή και ο όλεος. Αυτά λέει εδώ. Αυτά λέει εδώ. Θα μου πεις, ο Κύριος είναι τόσο σκληρός θα σου απαντήσω αφού με προκαλείς θα σου απαντήσω ο Κύριος όπως ξέρετε είναι αγαθός Άγιος, Πατέρας, Γλυκής αλλά όταν βλέπει τα παιδιά του να βλασφημούν, να εσκρολογούν, να πορνεύουν να μοιχεύουν σαν καλή ώρα εμάς σαν καλή ώρα εμάς εκεί δεν θα ο ίδιος, είδατε προσέξτε τι λέει μην πίστα μας καταστρέψει ο Θεός, γιατί λέει τέτοιο πράγμα. Όταν θα έρθει λέει η απόλυα, εγώ θα γελάω. Δεν είπε θα σου στείλω την απόλυα. Ο Κύριος δεν έχει απόλυα στα χέρια του, δεν έχει θάνατο. Ο Κύριος είναι η ζωή. Αλλά ξέρετε τι θα συμβεί. Θα πάει ο σατανάς, όπως πήγε τότε στον Ιώβ, και θα του πει Κύριε να πάνα να τους καταστρέψω. Να πάω Και τότε ο Κύριος θα του δώσει άδεια Πήγαινε Πήγαινε να ρίξεις φωτιά Πήγαινε να φουσκώσεις τη θάλασσα Να τους πνίξει Να τους πνίξει Γιατί είναι βλάστημοι Γιατί είναι σκρί; Γιατί είναι βρώμηχοι Γιατί είναι αδιόρθωτοι Γιατί είναι αμετανόητοι Είναι δικά μου λόγια Έλατε εδώ Όποιος θέλει, αν μήπως νομίζετε ότι αυτά εγώ τα λέω, εδώ είναι το κείμενο, ίσως έχω πει όποιος θέλει να πάρει το βιβλίο των παρεμβιών και να παρακολουθεί από μέσα αυτά που λέμε και αυτά που ερμηνεύουμε και τότε θα δείτε ότι δεν είναι δικά μου λόγια. Είναι λόγια του Κυρίου, είναι λόγια της Αγίας Γραφής. Καταχαρούμε, θα χαρώ πολύ, θα χαρώ πολύ. Το ίδιο στείλνε και τα παρακάτω, θα τα αφήσουμε τα παρακάτω να τα δούμε την ερχομένη εβδομάδα που θα είναι και το τελευταίο μας κήρυγμα αλλά εδώ θα κλείσουμε με ένα δίδαγμα αγαπητοί μου αδελφοί Μην νομίζετε ότι ο Κύριος είναι τόσο κακός Μην νομίζετε ότι ο Κύριος είναι τόσο σκληρός γιατί τα λέει αυτά όλα τα λέει όπω τα λε και εσύ στο παιδί σου. Είδε τι δουλεύει μερικέ φορέ όταν δεν προσέχει. Άμα φα τα μούτρα στο γελάω. Έτσι δουλεύει. Έτσι δουλεύει. Άμα πέσεις και χτυπήσει, τα γελάω. Σου τοπα είπα, πρόσφεξε. Ειδικά στα μικρά παιδιά εδώ, τι λέμε. Μην τρέχει έτσι. Άμα πέσει, θα γελάω. Αλλά όταν πέσει, δεν γελάς. Έτσι δεν είναι, γιατί που το λες άμα πέψεις τα γελάω για να το συγκρατήσεις για να το συνετήσεις για να το κοτρολάρεις για να σε σεβαστεί να ακούσει τη φωνή σου γι' αυτό τα λέει ο κύριος. μην νομίζετε ότι άμα εμείς έρχει όλο και καταστροφή που θα έρχει εξαιτήρια στον αμαρφιόν μας μην νομίζετε ότι ο κύριος θα γελάει θα θλιβεί ο κύριος το στεναχωριστό ο κύριος, είμαστε τα πλάσματά του. Είμαστε τα παιδιά του. Είμαστε τα δημιουργητικά του. Είμαστε τα αγαπημένα του παιδιά. Που βλέπετε όλο μακροθυμί, μακροθυμί, μακροθυμί, μακροθυμί, μακροθυμί, μακροθυμί. Τόσα βλέπουν τα μάτια του, τα άγια Και όμως μακροθυμί, παρατηρεί το έλειο του. Τι δείχνει αυτό, μόνο ανεξάρτητη αγάπη. Αγάπη, αφελίως η αγάπη. Το λέει καταχαρούμε αλλά δεν το λέει ότι ο δρόμος να το λέει για να μας συγκρατήσει, το λέει για να μας νουσπληθήσει το λέει για να μας σωφρονήσει το λέει για να βάλουμε κάποτε μυαλό και να καταλάβουμε ότι ο δρόμος στον οποίο να καταλυτούμε είναι πολύ ολιστερός πολύ καταστροφικό και το τέλο είναι η απόλυρη και ο δεν σε νοιάζει που ο Θεός καταχαρή, τότε τι άλλο θα σε νιώξει. Αν είσαι τόσο θρασής που δεν σε νοιάζει, αν ο Θεός γελάσει με το καταντιμά σου, τότε τι άλλο, πέσε μου, πέσε μου, τι άλλο φραγμός υπάρχει για σένα για να σου χρησιμοποιήσει ο Θεός. Τίποτε άλλο. Επομένως, αγαπητοί μου αδερφοί και αδελφέ. Ας μην πάρετε αυτόν τον λόγο του Κυρίου, κατά κυριολεξία, πάρτε τον όμω προς εκφοβισμόν, ακριβώς διότι θέλει ο Κύριος να μας συνετίσει και να μας συγκρατήσει. Και αν επιστρέψουμε, θα σας θυμίσω κάτι. Θυμάστε την Εινευλή, την Πόλη, την Μεγάλη. Θυμάστε που ο Κύριος έστειλε τον Ιωμά, που το ακούμε το Μέγα Σάββατο το πρωί, όσοι πάτε εκκλησία όσοι πάτε εκκλησία το Βέγα Σάββατο το πρωί λοιπόν ακούμε αυτή την περίφημη προφητεία του Ιωνά που λέει ότι ο Κύριος τον έστειλε να πάει στην Ινεβή για να τους φωνάξει και να τους προλάβει και να τους ειδοποιήσει μάλλον ότι καταστραφεί Εινεβοί καταστραφήσετε εδώ τι φαίνεται δεν το έχετε καταλάβει κάτι. Εδώ δείχνει ο κύριο ότι το έχει πάρει απόφαση να την καταστρέψει. Σαν Θεό, νομίζετε ότι δεν ήξερε ότι θα μετανοήσουν αυτοί. Σαν Θεό το ήξερε. Τα πάντα ξέρει ο κύριο. Σαν Θεό ήξερε ότι αυτοί θα μετανοήσουν τριήμερη μετάνια, τριήμερο πέμτο, τριήμερη μυστία. Το ήξερε ο κύριο. Αλλά γιατί του είπε. Είναι η με τα τρεις ημέρα να ξεκαταστραφίζονται το έπεε για να φοβηθούν του το έπεε για να μετανοήσουν του το έπεε για να καταλάβουν τα εγκλήματά τους του το έπεε για να συνετιστούν και συνετίστηκαν <Και> Να λοιπόν η μεγάλη απόδειξη Και τώρα γιατί αυτό λέει θα χαρώ θα γελάσω Πας και βάλω μυαλό Δεν θέλει ο Κύριος να γελάσει Δεν θέλει ο Κύριος να ευχαριστηθεί με την καταστροφή μας Αλλά αν δεν βάλουμε μυαλό Όντω η καταστροφή θα έρθει και ο Κύριος τότε θα λειτουθεί. Τελειώνομαι, ο Θεός θα είναι μαζί σας και αν θέλει ο Κυρίος το ερχόμενο Σάββατο θα είμαστε και πάλι εδώ τελευταίο κήρυγμα προς τον εορτών. Είπε τα λόγια αυτά που εκπρόκεισε όσους φαίνονται απειλητικά να γίνουν να γίνουν σύγκλονιστικά να μας συγκλονίσουν να καταλάβουμε ότι ξεφύγαμε από τον νόμο του Κυρίου και να γυρίσουμε πίσω, διότι μόνο κοντά στον Κύριο υπάρχει η ασφάλεια και εύχομαι με σε όλους μας και εσείς να το για μένα αγαπητοί μου αδελφοί. Αμήν.